Στίχη 16-20. Εμφάνιση του κυρίου στου μαθητάς ει mm -hmm. το όρο τη Γαλιλαία. 16. Οι δε 11 μαθητέ επήγαν ει την Γαλιλαία, ει το όρο το οποίο όρισε αυτού ο Ιησούς. 17. Και αφού τον είδαν, τον προσεκίνησαν. Μερικοί δε δοκίμασαν κάποια αμφιβολίαν περί του ανήκει αυτό ο Ιησούς. 18. Και πλησιάζω ο Ιησούς του ομίλησε και είπε: Εδώθηκε στην ανθρωπίνη φύση μου κάθε εξουσία εις των ουρανών και επί της γης. 19. Λοιπόν, υπάγετε και κάμετε μαθητά σας όλα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. 20. Διδάσκοντες αυτούς να φυλάτουν εις των βίων των όλα τα ηθικά παραγγέλματα, όσα σα έδωκα ω εντολάς. Κι δού εγώ, που έλαβον πάσαν εξουσίαν, θα είμαι μαζί σα, βοηθό και παραστάτη σα, όλα τα ημέρα, με σου συντελεστεί και λάβει τέλο ο αιώνα αυτός. Αμήν. Τέλος του πρώτου βιβλίου της Καινής Διαθήκης του Καταματθέων Ευαγγελίου με τα συντόμου ερμηνεία, υπό Παναγιώτου Νίτρε Μπέλα, εκδόσεις αδελφό Θεολόγων Οσοτίρ. Η συνέχεια τη Καινής διαθήκη στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον. Η ηχογράφηση του Καταμαθαίων Ευαγγελίου έγινε το Δεκέμβριο του 1994.